Σε σκύριο Ιωάννη και ευχαριστούμε πολύ. Μία εκπομπή λόγου και μουσικής με αφορμή το βιβλίο και όχι μόνο. Παρουσίαση, σχόλια και ποσπάσματα, από το μαγικό κόσμο των λέξεων, τον ήχων και τον εικόνων με τη χρυστή αφραγκάκου. Κάθετε τάρτη ενέαμενε κατοφράζει. Βάλιστα. Αν και μας βγήκε λίγο αργούτσικα, είμαστε στην αέρα. εμείς κάνουμε δήθεν το 9, δεν είναι 9, είναι πολύ περισσότερο. Δεν πειράζει όταν ξαναπέξει πombi, ο καλός μου συνεργάτης adiabatic 9, 9 και 2 με το με τα bip. Πολύ καλή سپέρασες. Καλή μου φίλη Χριστίνα Φραγκάκου, εδώ με το στέλιο. Έχουμε καιρό να τα πούμε, ο λέω κάθε φορά που καιρό να τα πούμε. Και όπα σου, Σωτηρία και όπα σου δήμο δημοσταίνη. το τραγούδι που ακούσαμε ήταν η Νταλίκα του Μούτσι και για να ξεκινήσουμε θα έλεγα ως έμπειρη παραγωγός όλα άρχισαν όλα άρχισαν από τους Δερβίσιδες αν και δεν είναι αλήθεια αυτό και όταν λέω όλα άρχισαν η ιδέα για τη σημερινή εκπομπή και για να μην τα όλα φίγδιν μίγδιν γιατί Ε, ίσως και να νευριάζω τους ανθρώπους που Πως να το θέσω έτσι λίγο λαϊκά στη μάπα τα τελευταία χρόνια ε, Μέσα στο κεφάλι της μουσικής παραγωγού Της υποφαινομένης Πάντα γυρίζει το Τι εκπομπή να κάνουμε βρε παιδιά Γιατί έχουμε και την κρίνια των παραγόντων εδώ Του Ραδιο Μεγάρου Και όταν λέω λοιπόν όλα άρχισαν να τους Δερβίσιδες Ίσως όχι Μάλλον όχι Ο Γιάννης Ο Γιάννης είναι Ο Γιάννης τέλος πάντων κάτι ανακάτευε το τελευταίο καιρό με κάτι ιστορίες Ιστορίες του Ναστραντίν ή Ναστρεντίν και δεν ξέρω πώς το ξέρετε Χότζα Πάντως τα δικά μου τα παιδιά, τα επαγγελματικά μου παιδιά ε, Το ξέρουν κάποια δηλαδή που με ακούνε που με ακούνε όταν μιλάω θέλω να πω και δεν είναι αλλού το μυαλό τους έχουν ακούσει να μιλάω κατά κυρούς για τον Ναστραντίν Χότζα και ας κάνουμε μία μικρή επιτόπια έρευνα λίγο έτσι απρογραμμάτιστη αλλά να δούμε τι απάντης θα πάρουμε Στέλιο, Ναστραντίν Χότζα τον γνωρίζεις Όχι Η έρευνα μας λοιπόν αυτή πήρε ένα ειλικρινές χαμογελαστό όχι ε, Σήμερα θα μάθουμε λοιπόν, Στέλιο όλοι μαζί όσοι δεν ξέρουμε Θα επαναλάβουμε για να εμπεδώσουμε όσοι ξέρουμε Ποιος ήταν ο Ναστραντίν Χότζας Τώρα ο Ναστραντίν Χότζας που ήταν Τούρκος Λέω τώρα εισαγωγικά αυτό θα πω κι άλλα για τον άνθρωπο αυτό ε, Στον προβληματισμό τι να βάλουμε στις ιστορίες του Ναστραντίν ε, η, πρώτη, η πρώτη πρόταση που έπεσε στο τραπέζι ήταν το τραγούδι αυτό του Μούτσι που θα το ακούσουμε στην πορεία Που σε ένα του στίχος, σε ένα του γύρισμα λέει ε, Οι Δερβίσιδες από τη φωτιά Χορεύοντας και τραγουδώντας Όσο η αναφορά τους Δερβίσιδες Να αρχίσω ως συνήθως από όπου γουστάρω, από, το, να, από το τέλος αυτή τη φορά ε, Πιστεύω ότι ξέρουμε τι είναι οι Δερβίσιδες Αν δεν ξέρουμε πάντως Τους έχουμε στα μάτια μας, τους έχουμε δει Οι Δερβίσιδες είναι καταρχήν χορευτές μοναχοί όχι που χορεύουν μοναχοί τους, ε, καλογέρι, πώς να σας το πω, οι οποίοι κάνουν έναν στριφογυριστό χώρο και γυρίζει φούστα του σαν ομπρελίτσα και αυτός είναι ο χορός των δερβίσιδων. Νομίζω ότι και στους εργάτες μου εδώ κάπου θα το έχει πάρει το μάτι του και ίσως κάποια τους οκρατές μου επίσης, ο, που, που γυρίζουν σχεδόν αενάως οι άνθρωποι με έναν τελετουργικό θεωρή κανείς τρόπο, προφανώς είναι κομμάτι της προσευχής τους κτλ. Και κτλ Έτσι λοιπόν κάναμε ένα ωραίο αχταρμά που προσπαθήσαμε να, να, κάνουμε, να βάλουμε τάξη στο χάος που σημαίνει μια εκπομπή που θα μας μιλάει για τον Αστραντίν Χότζα και θα πλαισιώνεται την μουσική του Μούτσι. Και για να μην νομίζετε ότι είμαστε ασυνάρτητοι παντελός ας αρχίσουμε σιγά σιγά να βγάζουμε, να βγάζουμε τα πράγματα στη σειρά. Ας μιλήσουμε λίγο σύντομα με τη λιτότητα της Wikipedia. Αυτής αυτή, τέλος πάντων της ε, ε, εγκυκλοπαίδης ηλεκτρονικής Ποιος ήταν ο Ναστραντίν Χότζας Λοιπόν, να που έχω και να ακροατή ζωντανό εδώ μπροστά μου με λίγη και καλά αγωνία Βιογραφικά στοιχεία λοιπόν λέει το χαρτί που κρατάω Λιτά Ο Ναζρεντίν Χότζα ή γνωστότερο σε ελληνικά ως Ναστραντίν Χότζας Το όνομα σημαίνει δόξα της πίστης στα αραβικά Ήταν ένας δημοφιλής κεντρικός ήρωας μύθων, παρημιών, ανεκδότων που κυκλοφορήσαν ευρύτατα σε όλες τις κοινωνικές τάξεις της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανωμένης και της Τουρκίας. Και της Ελλάδας έχω να προσθέσω εγώ. Ο Ναστραντίν Χότζας λοιπόν παρουσιάζεται ως τύπος Σούφη, φιλοσόφου Ανατολίτη. Οπλισμένος με φιλοσοφική εγκαρτέριση Στις αντικσοότητες της ζωής Πάντοτε ετοιμόλογος Με ελευθερία εκφράσεων Πολλές φορές και με ασχρολογίες Υποστηρίζεται Ότι γεννήθηκε το 13ο αιώνα Κάπου στο μεγάλο κορασάν Και ότι διατηρούσε φιλία με τον Ταμερλάνο Παρακαλώ Κατάλλους γεννήθηκε στο Συβρίχη Σάρ, Στη Μικρασία, Περί το 15ο και 16ο αιώνα Το επάγγελμά του ήταν καδίς η Εροδίκης και Μουλάς Ιεροδιδάσκαλος Πέθανε και τάφηκε στο Ακσεχίρ Κοντά στο εικόνιο Υποθέτω όχι στο πέραμα έτσι, Όπου υποστηρίζεται ότι υπήρχε ο τάφος του Ότι υπήρχε ο τάφος του ένα μικρό τουρμπέ Ένα μικρό μαυσολείο Η εκδοχή πάντως ότι όλοι οι σχετικοί μύθοι του Ναστραντίν Πλάστηκαν από τον ίδιο Είναι ασφαλμένοι Γιατί απλούστατα πολλά αναφέρονται σε πολύ διαφορετικές περίοδους. Ακόμα πολλά ανέκδοτα μπορεί να αναφέρονται στο όνομά του, αλλά είναι βέβαιο ότι άλλοι είναι οι δημιουργοί τους που παρέμειναν αφανείς αφηγητές. Πάντως, σημειώνεται ότι από τις πλήστες εκδόσεις των ιστοριών του, των ιστοριών του Ναστραντίν, σε ξένες γλώσσες, η μετάφραση στην ελληνική ήταν το περισσότερο διαδεδομένο στην ελαδική χώρα, Από την εποχή της Οθωμανικής περιόδου Και που συνέχισε στην ελεύθερη Ελλάδα ως, Ήταν το πιο, το πιο διαδεδομένο για να συνδέσω Τούρκικο βιβλίο μεταφρασμένο στα ελληνικά Πολλά έθνη της Μέση Ανατολής θεωρούν τον Αστρεντίν δικό τους Όπως οι Αφγανοί, οι Άραβες, οι Πέρσες, οι Τούρκοι και οι Ουσμπέκοι Το όνομά του γράφεται διαφορετικά σε κάθε γλώσσα Και πριν ή μετά από αυτό αναφέρονται οι τίτλοι Χόζας, Μουλάς ή Εφέντη Ο Νασρεντίν ήταν λαϊκός φιλόσοφος και είχε μείνει στη μνήμη και την παράδοση της Ανατολής για τις αστείες ιστορίες και τα ανέκδοτά του. Οι ιστορίες του μπορεί να είναι παράδοξες, απλοϊκές, αλλά έχουν βαθύτερα νοήματα τα οποία γίνονται κατανοητά μέσα από τη διήγηση. Μην βιάζεις αγόρι μου, ο σε αιτιμότητα. Αυτή είναι η σύντομη ιστορία του Ναστραντίνου, δηλαδή αυτό είναι το βιογραφικό στοιχείο, τα βιογραφικά στοιχεία που βρήκαμε για τον για το Χόντζα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ε, άσχετα αν ξέρουμε ότι αυτό έχει, έχει γραφτεί η τελος πάντων διεκτική, ο Ναστραντίν την πατρότητά του, σε τα μυαλά κάτι από αυτά που θα διαβάσουμε παρακάτω σίγουρα κυκλοφορούν. Ε, Από εκεί και πέρα γιατί διάλεξα να πλαισιωθεί με το Μούτσι πέρα από, από πέρα από τους Δερβίσιδες Ο Μούτσις του οποίου σύντομα θα διαβάσω επίσης τη βιογραφία Θα σας αλήσω λιγάκι πριν σοπάσω διαβάζοντας μόνο Χότζα Ο Μούτσις λοιπόν ε, ξεκίνησε την καριέρα του στη δεκαετία του 60 Εκεί τριγύρω μου φαίνεται, ναι, στα μέσα της Ε, γράφοντας ε, τραγούδια προσαρμοσμένα στην τρέχουσα μανιέρα της εποχής Λαϊκά τραγούδια Στην πορεία όμως μετά από το διάστημα ε, Δεν του, του γούστερε του ανθρώπου αυτός ο τρόπος Αποφάσισε να γίνει αυτό που σήμερα χαρακτηρίζουμε τραγουδοποιός Δηλαδή να γράφει μόνος του στίχους και μουσική και να τα τραγουδάει Όπως επίσης να ανακατέψει και άλλα είδη μουσικής που του άρεσαν του ίδιου και τέριαζαν με τον προβληματισμό του γκρινιάζει ο Μούσης σε εισαγωγικά γκρινιάζει για τα κακώς κείμενα μερικές φορές έτσι στα γεράματά του θα έλεγα λίγο προσωπικά προσθέτοντας ένα σχόλιο λίγο υπερβολικά ένας γκρινιάρης γέρος έχει αποτραβηχτεί τώρα που μιλάμε δεν, δεν γράφει πια διάλεξα μέσα από τη δισκογραφία του και Παλιά πάρα πολύ γνωστά τραγούδια Στους ε, παλιότερους Να σκεφτείτε παλιότερους και από μένα ε, Αλλά και ε, τραγούδια ε, Πιο κοντινά στην εποχή μας Ασχολήθηκε με τους Έλληνες ποιητές Σαν, σαν θεματολογίες Σαν στιχουργικοί των τραγουδιών του Έκανε πολλά, έκανε πολλά Να δούμε λίγο εντάχει Έτσι αυτά τα σύντομα και λιτά Που παίρνω από την Βικιπαιδεία Τέλος, ο Δήμος Μούτσης είναι Έλληνας μουσικοσυνθέτης, γεννήθηκε στις 2 Αυγούστου του 1938 στον Πειραιά, πατριωτάκι ο Δημοσθένης. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες. Από μικρός μελικούς Ευγιολή, ενώ αργότερα σπούδεσαι κλασική μουσική στο Δύο Αθηνών. Σε δύσκολου μεγάλων συνθετών, όπω ο Χαζηδάκη, στη συνέχεια μπει και δυναμικά στο χώρο της Δικογραφία, το Δεκέμβριο του 66, με την κυκλοφορία μικρών δίσκων των 45 στροφών. Ο πρώτος μεγάλος δίσκος που έβγαλε ήταν το 68, με στοίχου του Γκάτσου παρακαλώ, με τίτλο, κάποιο καλοκαίρι, ενώ τον επόμενο χρόνο κυκλοφόρισε ο δεύτερος δίσκος Ένα χαμόγελο, επίσης ο Άγιος Φεβρουάριος του 71. Και να σα πω την αλήθεια δεν θα διαβάσω αναλυτικά όλα αυτά τα πολλά ονόματα. Ε, Εννοείται ότι τραγούδια του ερμήνευσαν ο Μητροπάνος, η Πετρής Αλπέα, όποιος τη θυμάται, η Μοσχολιού, ο Καλογιάννης, ο Μησιάς, ο τονός Θεός Χορέστων, πολύ καλός κατά τη γνώμη μου, η Βασιλική Λαβίνα, ε, η Τετραλογία ήταν σε στίχους του Καβάφη, του Ρίτσου, του Σεφέρη, του Καριωτάκη. Ε, ο Γκάτσου, είπαμε του έδωσε στίχους Συνεργάστηκε επίσης με τον πεθικό, με τον κόκ, με τη δοσχολού, τη Γαλάνη, το Μηνσιά, το Μητροπάνω, την Μπέλου, την Πρωτοψάλτη, το Χαράλα μου και τον καλογιά, ακόμα και με τον Ντέμιουσο. Έκανε μια στροφή, τώρα τα λέω λίγο εντάχια εγώ, ε, δεν έχει νόημα να διαβάσουμε λεπτομεριακά. Έκανα μια προσπάθεια συνεργασίας με τον Τέμι Ρούσα το 77. Θέλω πιστεύω ότι δεν του βγήκε. Ε, ανακάτεψε. Στη μουσική του στοιχεία rock, jazz, pop, country Αυτά που τεταγιάζανε Έτσι επιρροές από τον Dylan, την Baez, τον Eric Clapton Το 1990 έκανε ένα έργο με τιμούσχουρη Προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε Συγγνώμη βρε Δήμο <laughs> που σου κάνω και κριτική Και αυτό που έχει η δικηπέντια σταματάει το 1999 Που υπάρχει μια ζωντανή ηχογράφηση από το Ηρώδιο Ε, και εδώ περίεργο δεν το έλεγξα σαν πληροφορία Ήδη λέει ετοιμάζει Μιλάμε τώρα για τις αρχές δεκαετίες του 2000 Ένα νέο δίσκο με τίτλο Η Όπερα του Δρόμου Με ερμηνευτές στη Χάρη Λεξίου Το Λαυρέτη Μαχηρίτσα και το Μητροπάνο ε, Μου είναι άγνωστον εάν το πραγματοποίησε Πολύ φοβάμαι πως όχι Αυτός λοιπόν είναι ο Μούτσις Ο οποίος θα συμπορευτεί Στη σημερινή μας Με τις ιστορίες ε, ε, του της ιστορίας του Ναστραντίν Χότζα ε, και θα να ρωτήσω λίγο το Στέλιο Στέλιο μου μήπως μπορούμε να βάλουμε εδώ ένα τραγούδι που θα σου πω πέρα από αυτά που έχουμε βάλει στη σειρά ε, θα ήθελα έτσι για την τιμή των όπλων πως είναι το τελευταίο τι λέει ταξιδεύοντας ε, βάλε μου σε παρακαλώ αυ... για τον Αντώνη ε, ένα τραγούδι που δεν το είχα προγραμματίσει είναι λίγο μουρμούρικο μιλάει για ένα φίλο του ο οποίος εκεί στη δεκαετία του 70, ένα φίλο του ζωγράφο, αυτοπυρπολήθηκε παρακαλώ, για να ξέρουμε ότι υπήρχαν και τέτοιοι άνθρωποι παλιότερα, ποιος του φταξε, και ο Μούτσης του έφτιαξε αυτή την παλάντα. Ας την ακούσουμε πριν πούμε στις ιστορίες του Ναστραντίν. Ένας φίλος μου γλύπτησε, ο Αντώνης Βακυρτζής στις 17 του Σεπτεμβρίου 19 του Σεπτέμβρη του 1981, αυτοπυρπολήθηκε. Του έγραψα ένα τραγούδι και αυτό θα σας πω τώρα. Ούτε καιρός για τελετές, στεφάνια και λουλούδια, για ψαλμόδιες χριστιανικές και πένθυμα τραγούδια, Μόνο γενναίοι τυμπανιστές να έρθουν να παίξουν ως αρμόζι εδώ μπροστά σ' αυτό το θάνατο που δεν ζητάει συγγνώμη Φωτιά, μια παντοδύναμη φωτιά που καίκε με παγώνει Σε μακριά, πολύ μακερία, μακροτονού την καρδιά και από το βάθος του ψυχής που στα πυροσίγωνι, τάλο για αυτά τα σκοτίνια, τάλο για αυτά σου τραγουδάω, Αντώνι. Έτοιμος από καιρό που αναβολή δε παίρνει Σαν έτοιμος για εκδίκηση το νόημα με βαραίνει Με έκανα τριχιάσμα που πω σαν πύρινος εντώνη σε τύλιξε που ράμψιντος τα μάτια μου φτάνει και με τυφλώνει Κι όπως η σκέψη μου γυρνάει τα φλόγισμένη ρόδα εκεί βαθιά στου λογισμού τα πόπερι φαλημέρια σε αιώνες πίσω σκοτεινούς με πας καθώς ακίνητος μοιάζεις αρχαίο πλεγόμενο άγαλμα στων χριστιανών τα χέρια Φωτιά, μια μη φωτιά έγιε με παγόνι <Κι> Είσαι μακριά πολύ μακριά μα από το νου κι απ' την καρδιά κι από το βάθος της ψυχής που στα πυροζυγόνι Τα λόγια αυτά τα σκοτεινά, τα λόγια αυτά σου τραγουδά, Αντώνη μας πει για τον Αντώνη, λίγο χαμηλά από ό,τι μας είπαν οι κροατές μας ζητάμε συγγνώμη για την ποιότητα προσπαθούμε να το κουλατρίσουμε και ίσως εντάξει το ότι ένα λίγο χαμηλότονο, να μας βοηθά γιατί τώρα εμείς θα πούμε ιστορίες σατυρικές, δεν είναι ακριβώς ανέκδοτα, έτσι είναι γνωστά πράγματα να πούμε την αλήθεια και ίσως η κραυγή του φίλου Δήμου για τον Αντώνη Να κάνει καλά που ακούστηκε έτσι χαμηλότονη Λοιπόν, μια και η ζωή είναι γεμάτη σκαμπανεβάσματα Για να δούμε λοιπόν Πρώτη ιστορία, μας λέει το χαρτί μας Ιστορία στο Ναστραντίν Χότζα Πάρε ή Ερώτημα Μια φορά λοιπόν Και έναν καιρό Ο Ναστραντίν Χότζα έκανε μια βόλτα στην προκυμαία Εκεί που περπατούσα αμέριμνος εύθυνης ακούει πίσω του φωνές «Βοήθεια, βοήθεια» και «Τάξτε, πνίγετε» Υρίζει το κεφάλι του και βλέπει κόσμο συγκεντρωμένο, αναστατωμένο Ανοίγει το βήμα του και μια και δυο πλησιάζει και τι να δει Κάποιος έχει πέσει εκλάθους στη θάλασσα και μην ξέροντας κολύμπη Χτυπούσε πανικόβλητος χέρια και πόδια φωνάζοντας «Βοήθεια, βοήθεια» Η άλλη από την Έσκιβαν όσο μπορούσαν και του φώναζαν «Δώσε μας το χέρι σου, δώσε μας το χέρι σου». Τίποτα αυτός. Σαν να ήταν κουφός, συνέχιζε να χτυπιέται στο νερό, παλεύοντας απελπισμένα για τη ζωή του. «Βρε άνθρωπε, δεν ακούς, δώσε μας το χέρι σου, θα πνιγείς». Τίποτα αυτός. «Κάνεται στην άκρη», είπε ο Χόλτζας, και πλησιάζει το μισοπνιγμένο. Σκύβει, κάτι του λέει και αμέσως εκείνος απλώνει το χέρι του και την επόμενη στιγμή. Δίσκεται σως στην προκυμαία να βαργει ανασένει και να παριστάνει το συντριβάνι Εδώ αναγνωρίζω την παρέμβαση κάποιου, δεν θα το σχολιάσω περαιτέρω Όπως είναι φυσικό οι άλλοι έμειναν με ανοιχτό το στόμα Και όλο περιέργεια ρώτησαν τι του είπες και σου έδωσε το χέρι του Εδώ τόση ώρα εμείς του φωνάζουμε να μας δώσει το χέρι του και δεν το έδινε Εγώ δεν του είπα να μου δώσει το χέρι του Του είπα πάρε το χέρι μου, απάντησε ο Χόντζας Η αλήθεια είναι, εδώ, εδώ τελείωσε ο Χόντζες έτσι, <laughs> ό,τι για να πει το είπα ο άνθρωπος αφέστατα Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε ούτε καν στην εποχή του πάρε δώσε Είμαστε στην εποχή του πάρε και, ή και του άρπαξε ενδεχομένως Για να δούμε ποιο τραγούδι έχουμε διαλέξει του Μούτση για επόμενη στάση De go me tu para con tu tieme Se glindo de la vera tu re bola Te mu vales na Cristo le Se Shirido sem tu me Ένας μούτσις από τα πολύ παλιά Η αλήθεια είναι του αυτού του Δεν κατάφερα να βρω τον στιχουργό <laughs> <laughs> Ναι Τα συνήθινοήματα Πάντως ήταν ο κόκοτας έτσι, Σε μια νεότατη φάση Η αλήθεια φτωχόπαιδο λέει Και για να το συνδέσουμε Μεγάλα τα δίκαια σου σταμάτη Για να δούμε τα δίκαια εδώ πέρα του Χότζα. Δεύτερη ιστορία Το δίκαιο μου, το δίκαιο σας, το δίκαιο τους. Και που να το Ένα μεσημέρι, στις Ακρόπολης τα Μέρη, και αυτό το μουτς πρέπει να είναι, ένα μεσημέρι λοιπόν δυο γείτονες του Χότζα μαλώναινε στον δρόμο, οι δυνατές φωνές τους ακούγονται ως πέρα στην αγορά. Μαλώνουνε, είπε στη τη γυναίκα του. άστους να μαλώνουνε, εσύ να μην ανακατεύεσαι εκεί που δεν σας παίρνουνε, κάτσε να φάνε, να φάμε. Δεν μπορώ βρε γυναίκα να μην ανακατευτώ. και μια και με ακούγη μου Πή τα πρόσχετά πίσω, εγώ θα βγω να το μιλήσω τη γεννησα στο δίκιο. Χότζα είμαι, άμα να ανακατευτεί ο Χότζα, Στις δουλειές των άλλων ποιο να ανακατευτεί. Καλά, αλλά φέρνω και εγώ μαζί σου. Μη συμβεί τίποτα γιατί όποιο με τα πείτουρα, τον τρώμε οι κότες. Γυναίκα, κατηδίαν, Άχ, εγώ, η γυναίκα του μουρμουρίζοντα το τι τραβάω και εγώ η γυναίκα Χότζα. το Ένα ένας άρχισε εσύ πρώτος Χθε, είσαι γίδατο από εδώ και μου λέει. Μου δίνεις το γάιδαρο σου που έχω να μεταφέρω κάτι πράγματα. Ευχαριστώ στο παντάκι ότι δεν δείτε το γάιδαρο. Σήμερα έρχεται και μου λέει. Ξέρεις, ένα φύδιδακό στο γάιδερο και ψώφισε. Ψώφησε εντελώς, Μου λέει. Τι να κάνω του είπα. Του είπα να μου πληρώσει την αξία του γαϊδάρου και, και να το ξεχάσουμε. Αλλά αυτό αρνείται. Πες μας λοιπόν, δεν έχω δίκιο που ζηθάνω πληρώ στο γάιδαρο. Δίκιο έχει. Απαντάει ο χόντζε. Αμέσως αντέδρασε ο άλλος γείτονας Μα τι λες πως έχει δίκιο Αφού δεν έφτακα εγώ που ψώφισε ο γάιδαρος Το φίδι θα μπορούσε να το είχε δαγκώσει Να το είχε δαγκώσει οποιοδήποτε να, το, θα τον, να τον είχε δαγκώσει οποτεδήποτε Απλώς έτυχε να έχω εγώ το γάιδαρο εκείνη στιγμή Αλλά δεν έφτακα εγώ για ότι έγινε Δεν έχω λοιπόν δίκιο να μην θέλω να πληρώσω Και εσύ δίκιο έχεις Απάντησε ο Γόντζας Και τότε στην κουβέντα και η γυναίκα του. μου, τι ανα Δεν μπορεί να έχουν και οι δύο δίκιο Και εσύ δίκιο έχεις Απάντησε ο Χόντζας Τελειώνοντας αυτή την ιστορία Λίγο στα κρύα του Λουτρού ακροατές μου Γιατί να σας πω ότι δεν έπιχομαι, λίγο, λίγο Το μόνο δίκιο που σέβομαι Ας πούμε που είναι αναντήρητο Είναι ότι είχαν Η γυναίκα του Χόντζα είχε δίκιο Τώρα οι άλλοι δύο όπως και να έχει Αυτή είναι η σοφία του Χόντζα Οφείλουμε να την αποδεχτούμε Και να κινηθούμε στο επόμενο που είναι. Ένα πιο Ένα από αυτά τα δικά του του Μούτση Τα τραγουδοποιητικά Για να δούμε τι θα μας πει Στο θέατρο του Δικαδητού Ο Δήμος Μούτσης μας παρουσιάζει την καινούργια τη δουλειά Κοντά του η Ροζαλία και η Λαουλάου Αχ έχω να παιω Μες στην κοινιά Πού τον ταΐζω? και τον ποτίζω λέει να μορμηνεύει κι αυτός με τρώει, τρώει, τρώει και με πίνει και με πίνει και θερκεύει τρώει και πίνει τη σωδιά μου ο Θεός και θρίαν πέβει <ΣΣΣΣΣΣ> Αχ, έχω ένα Θεό μες την κοιλιά που τον οπλίζω και του ζητάω λέει να με στηρίζει a to se půj, půj, půj, a co se půj, a co se půj, mě vyfizí. A v Comi eu me chavé. Με Όπως λέγαμε παλιότερα το δισκάκι τρίζε, κάνει σχράτς-σχράτς από την πολυχρήση. Τώρα θα λέμε η ποιότητα να χαμηλύνει λόγω της από το YouTube σημείο το γερόν. Αδέρφια. Τι κάνουμε αυτά τα χαμηλά Αυτά που ακούτε χαμηλά Είναι από ηχογραφήσεις Είναι το YouTube φυσικά κατεβασμένα Και είναι από ηχογραφήσεις και οι ποιότητες του ήχου Έτσι είναι Πολυπεγμένο το δισκάκι του YouTube Anyway Λοιπόν Προχωράμε στην τρίτη ιστορία που μιλάει για συμβουλές ο χειρότερος τρόπος λοιπόν να πείτε κάτι σε κάποιον ιδιαίτερα νεότερο είναι να το πείτε σε μορφή συμβουλής Παρ' όλα αυτά ο Χόντζας Απτόητος Και μιλάει εδώ για συμβουλές Προφανώς για τη ματαιότητα Ίσως που να του να δίνει κανείς συμβουλές Μια μέρα λοιπόν Ο αγαπητός Ναστραντίν Έπιασε στην ξόβεργά του ένα μαυροπούλι Στρουμπουλό σαν Να το βάλω στο φούρνο με πατάτες Ή να το σουβλήσω Αναρωτήθηκε Και τρέχανε τα σάλια του Μη με φάσκαλε μου άνθρωπε, του είπε το Μαυροπούλη Και απόρρισε ο Χότζας διότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν είχε ακουστεί περίπτωση Να μιλάει πουλί με ανθρώπινη λαγιά Ο Χότζας εκπλήσεται κλασικά Δεν είμαι ένα απλό πουλί, είμαι δάσκαρος της οφίας Ανάμεσα στα πουλιά και αν με αφήσει ελεύθερο θα σου δώσω τρεις πολύτιμες συμβουλές Είπε το Μαυροπούλη Τρεις συμβουλές ε, mm, τρεις Ο Χότζας... Δεν κάθισε να το σκεφτεί περισσότερο και συμφώνησε. Δώσ' μου τι τρει πολύτιμε σύμβουλε και θα σε δεθωρώσω, του είπε. Ωραία, λέει το μαυροπούλη. Πρόσεχε τώρα γιατί δεν θα τα ξαναπώ. Συμβουλή πρώτη. Μην πιστεύει ποτέ τις ανοησίε που θα πει οποιοδήποτε, ακόμα και αν έχει φήμη, κύρος, δύναμη, πλούτη ή εξουσία. Θα έχω τον νού μου, είπε χόντζε και το μαυροπούλη συνέχισε. Συμβουλή δεύτερη. Αν κάνει κάτι που είναι σωστό, «Μην το μετανιώσεις ποτέ. Θα έχω το νου μου», είπε ο Χόντζας και το Μαυροπούλη συνέχισε. Συμβουλή τρίτη. «Μην προσπαθήσεις να κάνεις κάτι που είναι έξω από τις δυνάμεις σου. Να έχεις επίγνωση μέχρι που μπορείς να φτάσεις. Θα έχω το νου μου», είπε ο Χόντζας και ελευθέρωσε το Μαυροπούλη. Ήταν έτοιμος να γράψει τις συμβουλές να χατεί για να μην τις ξεχάσει, όταν είδε το πουλί να στέκεται στο απέναντι δέντρο και να γελάει. « και χι, χι, χι, χι". Τι συμβαίνει ωραία; πού βρίσκεις το αστείο και γελάς Το αστείο είναι ότι την πάτησες Γιατί μέσα στο στομάχι μου έχω ένα πολύτιμο διαμάντι Αν με είχες σκοτώσει για να με φας Τώρα το διαμάντι θα ήταν δικό σου oh. Του το αίμα στο κεφάλι του Χόζα Άκου και ένα ολόκληρο διαμάντι και να το χάσει μέσα από τα χέρια του Οπα. Πήρα τα μικρόφωνα φαλάνγκη Ένα διαμάντι είναι ένα διαμάντι, θα γινόταν πλούσιος, θα, θα, θα Το μετάνιωσε που άφησε ελεύθερο το μαυροπούλη και έτρεξε να το ξαναπιάσει Ήταν σίγουρος ότι το πουλί, ύστερα από την πολύ ωραία δεν θα μπορούσε να πετάξει κανονικά Σκαλφάρωσε λοιπόν με δυσκολία στο δέντρο, άπρασε το χέρι του Αλλά το Μαυροπούλι έκανε μηνιά έτσι και επίδειξε το παραπάνω κλαδί Ο Χόζας έβαλε όλη του τη δύναμη να το ακολουθήσει Και το ακολουθούσε τέλος πάντων Το Μαυροπούλι όμως πήρησε ακόμα πιο ψηλά Στα λεπτά κλαδιά του δέντρου Θολωμένος καθώς ήταν ο Χόζα να σκεφτεί Την ηλικία του, το βάρος του Συνέχισε να ανεβαίνει στα πιο ψηλά κλαδιά Μέχρι που στο τέλος γκρεμοζακίστηκε το δέντρο Όχ τι έπαθε ο καψερός Έλεγε και βόγω για τους πόνους Αν άκουγες συμβουλές μου Τώρα δεν θα βρισκόσουν στα χάλια που είπε το Μαυροπούλι. Τι σου, τι βρί Πώς δεν έχουν, για σκέψου Πρώτα πρώτα πίστεψε στην ανοησία που σου είπα Ότι έχω να διαμάτησες το μάχη μου Και δεν έφταν αυτό Αλλά μετά νιώσες που με άφησες ελεύθερο Νο είχες κάνει κάτι σωστό Και τέλος προσπάθησες να κάνεις κάτι πέρα Από τις δυνάμεις σου Που ακούστηκε, που ακούστηκε γέρος άνθρωπος Να σκαρφαλώσεις τα δέντρα Και να σκεφτείς ότι δεν πέρασε ούτε ένα λεπτό Από τη στιγμή που σου έδωσα τις συμβουλές Είπε το Μαυροπούλη, και δίχως να περιμένει απάντηση, πέταξε μακριά και άφησε το Χόντζα μόνο πονεμένο και σοφότερο. Διαβάζω τώρα στοράρα καπιτιά κορατέσα να ρωτιέμε. Μας εφένονται τάχα σοφά αυτά που έλεγε κάποτε χόζας. Ποιος ξέρει; Για να δούμε. Θα, θα, το, θα το δείξει Θα το δείξει. Θα τονίξει. Θα το η νεκροψία. Στέλιο. Ξέρω εγώ Για να δούμε. Για να δούμε τι λέει. Πάστε μες την πόρτα σε στίχους ...του Γκάτσου, του Γκάτσου Γλυκό τραγούδια Από όχι για μένα στα μου φτάνουν Είναι τα παιδικά μου χρόνια Και σκέφτεται κανείς Ο Γκάτσος έχει γράψει Άπειρα τραγούδια ε, Από στίχους για τραγούδια Από όλη ήταν Ήταν γλυκό να το σκέφτεται κανείς Να το σκέφτεται και τώρα Όχι σαν τον γκουρού. Που κάπως τον σκεφτόμαστε τα τελευταία χρόνια Γκάτσος χατζηδάκης, χατζηδάκης γκάτσος Αλλά σαν έναν στιχουργό Έτσι σαν έναν Σαν έναν αστρέντιν χότζε Ξέρω εγώ Μήπως και ο χότζες έκανε τον κουρού Τι να πω δεν ξέρω Άμα ανακατεύουμε τα πίτουρα Ελοχεύουν και κότες Όπως και να έχει το πράγμα Εμείς θα πάμε ακάθεκτη στην επόμενη ιστορία Του λαϊκού μας, ε, εδώ δικαστή. Η αναζήτηση της αλήθειας Ένας νέος που αναζητούσε την αλήθεια Πρωτότυπο Απευθύνθηκε στο Χόντζα να τον διδάξει και εκείνος, και εκείνος τον δέχτηκε για μαθητή του Λοιπόν τι θα κάνουμε ρωτάει μαθητής Χαλιά Χαλιά Ναι έχω να λάβει μια παραγγελία και χρειάζομαι ένα βοηθό Συμφώνησε ο μαθητής και στρώθηκε στη δουλειά Φτιάχνανε χαλιά Μάταια περίμενε κάποια διδαχή, κάποια φράση με νόημα, μια διδασκαλία Ο μαθητής απογοητεύτηκε και του είπε Δάσκαλέ, εγώ ψάχνω για την αλήθεια και εσύ με έχεις τρώσει τη δουλειά Με συγχωρείς αλλά θα πάω αλλού, όπως νομίζεις Ο μαθητής έφυγε και γύρισε στον στο, κόσμο μαθητεύοντας σε μάγους, στυλίτες και γκουρού Για που λέγαμε γκουρού Έμαθε πράγματα θαυμαστά Παραδείγματος χάρη να μετακινεί αντικείμενα με τη σκέψη του ή να λυγίζει κουτάλο πύρου, να με το βλέμμα του. Παραπομπή του Ιουριγέλε. Το μεγάλο του όμως κατόρθωμα ήταν ότι κατάφερε να προπατάει στο νερό. Ύστερα από αυτό έκρινε ότι δεν χρειαζόταν να μάθει τίποτε, περισσότερο τίποτε άλλο και επέστρεψε στο χόζα. Ρε τι έμαθες στο μεγάλο σου ταξίδι. Κοίτα και θαύμασε. Του λέει, θα περάσω στην άλλη όχθη Περπατώντας τα νερά του ποταμού Πέντε χρόνια μου πήρε για να το μάθω Είπε περήφανος ο μαθητής Και που αναζητούσε την αλήθεια Και ο Χότζας παρατήρησε Πέντε χρόνια Για να μάθεις να περπατάς Να περνάς απέναντι Πάνω στο νερό εννοείται Όταν χρειάζονταν μόνο πέντε λεπτά Με τη βάρκα Είπε ο Χότζας Και Ο Έχων Πώς το λένε Ο νοήτο Και το κουμπάκι του Στέλιου στο Περίμενε βρε μου Κάτι θέλω να πω εδώ στον κόσμο Μπα. Λοιπόν Μ, ναι. Όχι τον κρόιδεψα έτσι λίγο Για τον λαχταρήσω γιατί χαζεύει ε, θα, Τώρα θα περάσουμε σε ένα τραγουδάκι Επίσης πάρα πολύ γνωστό Έλα πάτε το το κουμπάκι πάτα το <Συσχελίου> <Συσχελίου> Είναι παλιό Vena boro, vena borovlja na no Χαϊδεύω τα σκουριασμένα κανόνια Χαϊδεύω τα νομιά, Να ζωντανεύσει, να ζωντανεύσει το κορμί Říkám Αυτό ήταν δυνατό αστάγια πάντως Φορώ και τα ακουστικά Η αλήθεια είναι ότι ο ήχος είναι αρκετά ε, Σκαμπανεβάζει Αυτό ήταν πολύ δυνατό ε, Εδώ θα κάνω μία Φυσικά αυτό που ακούσαμε δεν ήταν ακριβώς Αυτό που προλόγισε Αχ πολύ γνωστό τραγουδάκι Φυσικά νομίζω ότι είναι γνωστό, είναι γνωστό σε κάποιους Ήταν σε φέρεις Μιλώντας για Και για Ήταν σε φέρεις, λοιπόν ήταν τετρα, Από την τετραλογία Είχε εκεί πέρας υλικό από τους πίτες και μαζί με την φρεσκότατη και ζωηρότατη πρωτοψάλτη που να βλέπατε δεν έρθει και το εξώφυλλο. Σαν αγοράκι ήταν εκεί με το κατσαρόν στο μαλλί το πάλε οπωσδήποτε και η δεύτερη φωνή πέραν της χοροδίας που δεν συντρόφιψε ήταν ο συγχωρεμένος ο Λετωνός που πέθανε καλαφατίζοντας τη βάρκα του μου φαίνεται. Κάτι είχε πάθει αυτός κάποιος. Έτσι είπηκε μια βαρκούλα. Καλός τραγουδι Ε, εδώ θα κάνω μια παρατυπία Δηλαδή δεν την ξέρετε εσείς Εγώ σας στη Σας την Δεν θα βάλω ένα κομματάκι του νεστρατίνη, Παρ' αυτά θα βάλουμε καπάκι Ευνηδιάζοντας το στέλιο Ένα τραγουδάκι πολύ γνωστό Αυτό πια είναι όντως Πολύ γνωστό τραγούδι του, ε, του Μούτσι Με στίχους του Βασίλη Ανδρεόπουλου Ένος ηθοποιού Παλιού είπαμε που έκανε Τους σε κάτι του Φόσκολου, του Βασίλη Ανδρεόπουλου από τύπα. Για να ακούσουμε πιο τραγουδάκι εννοώ. Képu špnostku zrotu v Και Ελευσίνα Από τα πρώτα Αχ, μία μουσικούλα ξαφνική Τι ήταν αυτή ο Σταλιο, μ' άρεσε Μήπως είναι από κάπαλου, η γιαγιά μου είναι Ποιο κομματάκι είναι, για το άλλο Ταξιδεύω Για πού θα είναι. Α, δεν είναι το επόμενο όμως <χω> Όχι, καλά Είδε θυκάνε τα κουμπάκια Καλά, να με ξέχασες τώρα Που λέγει η γιαγιά μου, τι έλεγα Α, έλεγα για την Ελευσίνα και το Μισιά Ωραίο παλιό τραγούδι για μένα παιδικά χρόνια Για κάποιους νεανικά χρόνια Για κάποιους τίποτα Έτσι η ζωή αδεύχια, εμείς συνοχωριόμαστε Λοιπόν, πάμε σε μια αγαπημένη μου σύντομη ιστορία Από αυτές που Και καλά είπε ο Χότζα Στη ζωή του Και τις αναμεταδίδουμε Και λέγεται η κούκλα από αλάτι Μια μέρα λοιπόν Ο Ναστραντίν Χότζα ε, Μια μέρα ρώτησε Λοιπόν τον Ναστραντίν Χότζα Ένας μαθητής του Πες μου, δάσκαλε, Πώς θα μπορούσες να περιγράψεις τη δουλειά ενός αναζητητή της αλήθειας. Ο Ναστρατίν Χότζα κοίταξε για λίγο σιωπηλό στο μαθητή του και ύστερα του είπε «Σαν την ιστορία της κούκλας απαλάτι, «Της κούκλας από αλάτι, τι ιστορία είναι αυτή» ρώτησε δύσπιστα ο μαθητής «Όπως κάθε μαθητής προσθέτω εγώ». Τότε ο Ναστρατίν Χότζας είπε την παρακάτω ιστορία «Μια κούκλα φτιαγμένη από αλάτι» Ήθελα να μάθει την αλήθεια για τον εαυτό της Τι εν πάση περιπτώσει ήταν στην πραγματικότητα Στην αναζήτησή της, αυτή, ταξίδεψε χιλιάδες μίλια ταιριάς Μέχρι που έφτασε στην άκρη της θάλασσας Σταμάτησε και κοίταξε αποριμένη. Δεν είχε ξανά θάλασσα Τι είσαι εσύ, ρώτησε η κούκλα παλάτι. αλάτι Και η θάλασσα απάντησε Έλα μέσα και δεσμόνι σου Η κούκλα από αλάτι Μπήκε στο νερό και όσο πιο βαθιά προχωρούσε τόσο περισσότερο διαλυόταν Πριν διαλυθεί ολόκληρη και γίνει ένα με τη θάλασσα Πρόλαβε και είπε τώρα ξέρω τι είμαι Πολύ φιλοσοφημένο αυτό μέχρι που υποψιάζομαι ότι δεν πρέπει να το είπε ο Χότζες. Η κούκλα πάντως αδέρφια τώρα ξέρει τι είναι αγαπητές μου κούκλες Και εγώ μαζί τους Για να πάμε στο άλλο τραγουδάκι μια φυσαρμονίδα που βλέπει με την ανάσα ενός παιδιού σημάδι ενούτου του, του καιρού που μας φοδίζει και μας καίει μια φυσαρμονίδα που βλέπει Yeah Σας το λέω εν τιμή. Αναρωτήθηκε και ο Μούτσης Αλήθεια, ποια είναι η αλήθεια Θέλω να πω ότι το τραγούδι Ξέκαμπα το έβαλε εκεί. Και τώρα θα μιλήσουμε τελειώνοντας για το τέλος του κόσμου hm. Τόσο καλά Μια ομάδα φιλοσόφων Λέει Ταξίδευε και ρωτούσε και έψαχνε Για να βρει απάντηση στο ερώτημα Πότε θα φτάσει το τέλος του κόσμου Ταξιδέψαν από, από εδώ και από εκεί Ρωτήσατε σοφούς Διαβάσανε παλιά βιβλία Απάντηση δεν βρήκανε Γιατί δεν πάτε να ρωτήσατε το Χότζα; Αυτό ακριβώς θα το σέλα και εγώ Αυτός ξέρει Τους είπε κάποιος Και δίχως να χάσουνε καιρό οι φιλόσοφοι Βρέθηκαν στο σπίτι του Ναστραντίν Χότζα. Μήπως ξέρεις πότε θα φτάσει το τέλος του κόσμου Τον ρώτησαν με αγωνία Φυσικά. Απάτησε ο Αστραντίν Πες λοιπόν και σε μας Και φάγαμε τον κόσμο να ρωτάμε Το τέλος του κόσμου Θα φτάσει όταν πεθάνω εγώ Τους διεβεβαίωσε εκείνους ε, αν, ε, Είχαν αμφιβολίες οι φιλόσοφοι Είσαι σίγουρος Τουλάχιστον για τον εαυτό μου Ναι Τους απάντησε Για ρίχτος τέλειο Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή Σάχνο για μια διέξοδο, γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή Jsou to děle, boť se Μια λιώτικη ζωή Ξέρω το όνομά σου, σου και πάλι την αρχή Ψάχνω για μια διέξοδο μια λιώτικη ζωή Αν και νομίζω το λίγο απότομα. Κόπηκε από μέσα, Α, καλά, το YouTube φταίει Έτσι έχουμε βρει τώρα Το YouTube μας κάνει όλα τις ζημιές Όπως και να έχει Τριπολίτης, τριπολίτης είναι αυτός που δεν είπε κουβέντα Και μουτσις φυσικά Και για να μην τελειώσουμε έτσι τσαμπουκαλίδικα Και μια και ο Νασταντίνο ό,τι ήταν να πει Το είπε Θα τελειώσουμε λίγο γλυκύτερα Μέσα από το μουτσι και το τριπολίτη πάντα Εμείς τελειώσαμε, το τέλος της εκπομπής μας θα είναι μόλις κλείσουν τα μικρόφωνα για να μπούμε και το τέλος του κόσμου και σας το η ή φανούμε έτσι Από μένα και από αυτόν και από μας και από ό,τι είπαμε σήμερα που νερό και αλάτι παιδιά, καλή σας νύχτα orya tenet eri ulamu eri ulamu ska mene sponi sta kra Ευχαριστώ σας κύριε Ιωάννη και ευχαριστούμε πολύ. Μια εκπομπή λόγου και μουσικής με αφορμητό βιβλίο και όχι μόνο. Παρουσίαση, σχόλια και αποσπάσματα από το μαγικό κόσμο των λέξεων, των ήχων και των εικόνων με τη Χριστίνα Φραγκάκου κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ.